Εγώ, εγώ τι no. θέλω. Το, το, το master plan της ανάπτυξη και το νέο μοντέλο παραγωγή ανασυγκρότηση να πιάσει Να πιάσει ωστά Znora, work it all the time. Ego ekfrażo μια kοιnionia της Tosha's. My girl's name is Sanora. I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Ego ekfrażo μια kοιnionia της Tosha's, μια kοιnionia panta, która by mnie zapewniła od mężczyzna. Znora, ty przesuficzujesz i giany te fdochątery, nie. Ναι, ναι αυτό ακριβώς εκφράζει μια τσινωνία αν ακούσατε, όχι κοινωνία Είναι ο Μιχαλό για όποιον δεν τον κατάλαβε γιατί απουσιάζει από τα πάνελ, τα σατυρικά πάνελ Τα τελευταία δύο χρόνια όπως είπε ο ίδιος, ενάμιση χρόνο για διάφορους λόγους που να βγει Οι πέτρες είναι σε αναμονή οπότε κρύβεται και αυτός όπως μπορεί Τώρα έκρινε ότι μπορεί να βγει, Ευτυχώ, έρχεται και καλοκαίρι, ανοίγουν και τα δελφινάρια οπότε Ταιριάζει απόλυτα και ο Μηχελογενάκη από το Δελφινάριο τη Μικρή οθόνη κάθε μέρα είπε ότι εκφράζει την κοινωνία καταρχήν και δεύτερον ε, εκφράζει του φτωχού, αλλά με την ψήφο του αυξάνει τη φτώχεια. Το παραδέχτηκε μια χαρά, δεν έχει κανένα πολύ πρόβλημα να πει και το ένα και το άλλο που συμβαίνει με όλο αυτό το κόμμα που κυβερνά με του ανθρώπου που αποτελούν αυτό το κόμμα. Πολύτιμη, ένα σένα, διαμάτια τη άτηρα, πραγματικά όλοι αυτή, αν δεν είχαν φέρει και ένα μνημόνιο. Μαζί με τα άλλα τα μνημόνια θα ήταν πολύ διασκεδαστικά τα όσα ζούμε και απολαμβάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Το πλήρες κείμενο του Μιχαλό Γιαννάκη. Εγώ εκφράζω μια κοινωνία τη στόχας, μια κοινωνία πάντα η οποία περίμενα από μένα την, την προσφορά, προσφορά. Την ψηφίζετε και... και γίνεται φτωχότεροι όμως. Ναι. Ναι. Okay, you, life, and and και γίνεται φτωχότεροι όμω. Ναι. ναι. Okay, From the memoranda Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός, Κορυφαίο των σατυρικών καλλιτεχνών. Το έχουμε ανάγκη, έρχεται και καλοκαίρι, βάλαμε και ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι από το Χάρη, τον Bella Fonte. οπότε ταιριάζει απόλυτα. Έκανε μια απόπειρα την χιλιοστή, πετυχημένη ο Αλέξης Τσίπρας στο εξωτερικό να μιλήσει άγγλικα. Δεν υπάρχει πιο κομικό από την θητή Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιο να μιλάει Αγγλικά. Κάποια στιγμή εκεί μίλησε για το μνημόνιο και για την austerity. Austerity είναι αλλά δεν την υποστείριτη. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Έβαλε ένα φύλλο μπροστά, άλλαξε την λέξη μνημόνιο. Α ακούσουμε όμω τι ακριβώ ήθελε να μα πει ο ποιητή. Η Shake your body memoranda for sterility. Is visible, clear and uh, irreversible. Hola Mazim, hola Από τον Αλέξη Τσίπρα Τσίπρας και Μιχαλογεννάκη. Δεν είναι ο ένα φτιαγμένο για τον άλλον. Πού αλλού θα μπορούσε να είναι ο Μιχαλογεννάκη. Έκανε μια γύρα στα άλλα κόμματα, δεν ψήφισε μνημόνια, πήγε ψήφισε του Τσίπρα το μνημόνιο, γιατί λέει εκτίμησε ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά τότε. Στι προηγούμενε περιπτώσει υπήρχε και ένα ΣΥΡΙΖΑ, έφευγε από όλα τα κόμματα και είχε στο βάθο ένα ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εδώ δεν έχει πολύ να πάει, οπότε μένει ψηφίζει τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται περίγελο και ο ίδιο περιφερόμενο και περιφέροντα το είναι του, το αστείο είναι του, στα παράθυρα για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Το καταλαβαίνει και ένα νέο γνώστη θερμοκοιτήδα των μεευτηρίων της χώρας. Οι παρετηθήτες συγκεντρώθηκαν προχτές, μεγάλη επιτυχία, λαός συντάραξε όλη την πλατεία συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας, χίλια άτομα περίπου, χίλια ταρακούνισαν την κυβέρνηση, η οποία δεν παρετήθηκε μετά και από αυτό, ε, θα το δούμε στο μέλλον. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια κυρία πολλά βιντεάκια που τους παρετηθείτε κυκλοφορεί μια κυρία μάλλον πρέπει να είναι από εκεί από κάτω γράφει ότι είναι από τους παρετηθείτε η κυρία Σοφία τον παρετηθείτε έτσι λέγεται η οποία είναι αποκαλυπτική για το πώς σκέφτεται και οι αλλά και πολλοί από αυτούς που είναι ή θέλουν να είναι στο παρετηθείτε. Και αυτά που δίνω στο κράτος για να με βοηθήσει να τα μεγαλώσω απλά πάνε κάπου αλλού σε κοινωνική πολιτική και αυτό μου το περνάνε ότι είναι δίκαιο. Επειδή δουλεύω να δίνω στους άλλους που δεν έχουν. Waltz, or the αυτό nee no to E to pernano na Είναι ευκτώ με λιτότητα. Αυτός είναι πάλι ο Μιχαλού γιανάκης, Γιατί ξαναγυρίζουμε φεύγουμε από την κυρία Σοφία η οποία δεν θεωρεί δίκαιο αυτή που δουλεύει ένα κομμάτι από αυτά που βγάζει με τη δουλειά της να πηγαίνουν σε αυτούς που δεν έχουν καθόλου δουλειά. Το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Όχι με επιτυχία και όχι όπως θα έπρεπε. Παίρνει το κράτος. Στην προσπάθειά του να ξεκαρφωθεί και να δείξει ένα άλοθη δημοκρατία, καταρχήν ευαισθησία. Κατά δεύτερον, το κάνει το δυτικό κράτο στον πολιτισμένο κόσμο. Κάτι ψίχουλα παίρνει από του μεν, από αυτού που δεν πολλοί έχουν και τα πετάει σε αυτού που δεν έχουν καθόλου. Αυτού που βγάζουν πάρα πολλά δεν του αγγίζει, γιατί αυτοί είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίε, επενδυτέ. Άρα απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που μπορεί να απολαύσει κάποιο. Εν περιπτώσει, όλο αυτό δεν αρέσει στη συγκεκριμένη κυρία και να, βγει να το πει, να το καταγγείλει. Την πνίγει το δίκαιο και αυτήν. Όπω πάρα πολλού άλλου. Το θέμα δεν είναι τι λέει η κυρία Σοφία, είναι πώ συμφωνούν με την κυρία Σοφία και νιώθω τώρα εδώ τα vibes έρχονται ότι συμφωνείτε πάρα πολύ με την κυρία Σοφία. Ο, θα συμφωνήσετε και με τον Μιχελογεννάκη, μιλάει για τη λιτότητα, την οποία δεν τη θέλει. Δεν τη θέλει, αναγκάστηκε και αυτό γιατί υπερτίμησε κάποιε καταστάσει ή υποτίμησε κάποιε άλλε. Και δίνει και, είναι αμοντάριστο το ηχητικό που θα ακουστεί, δίνει μια προοπτική πώ το πλεόνασμα αυτό το 3-4% θα μπορέσει να κατοχυρωθεί και να μείνει σε αυτόν τον τόπο. Κανεί δεν θα πει ότι το 3,5% για μέχρι το 22 είναι μέτρο εύχριστο. Το ψεφίσαμε. Όποιο το πει αυτό είναι. Όμω κοιτάξτε, ε, μετά το 4 που Το, το, το, το, το ξεπεράσαμε κιόλα. Τη περυσινή χρονιά. Μα ξέσπασε στου φόρτου. Το 3,5% μέχρι το 22 δεν είναι εφικτό. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι Μα構λα, ε, ε, τι είναι εφικτό. Πέρασε. Όταν και πότε θα είναι. Εδώ θα κάνω μια κλειστή. Είναι εφικτό με λιτότητα. Βο, Βο, Βο, Βο, Βο, Βο, Βο, Είναι εφηκτώ με λιτότητα. Χέρω πολύ. Είναι εφηκτώ με λιτότητα το πλεόνασμα και κάνει έκκληση στο σύριζα για να είναι εφικτό με λιτότητα. Τα γνωρίζουν όλα, τα ξέρουν όλα, τα λένε και όλε. ο με χαιλογενάκη. Είχε χαθεί καιρό λέει, ένα ακροατή ο Δημήτρη ότι έχω κάποιο πρόβλημα με την κριτική διάλεκτο. Γιατί κοροϊδεύεται την προφορά διάλεκτο ανθρώπου, τι πολιτικέ επιλογέ να σχολιάσει, αλλά το σχολείο για την κοινωνία που την υπασπενωνία. Τη ήταν τουλάχιστον άστοχο. Καμία κάνε ένα πρόβλημα με τη διάλεκτο ίσα μου και πολύ συμθητικά όλα αυτά, όλε είναι το Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Απλά εδώ το όλο σύνολο είναι προβληματικό. Οπότε μπορεί να ξέφυγε και καμία προ την διάλεκτο. Το πιο συμπαθητικό που έχει πάνω του Μιχελογεννάκη είναι η διάλεκτο, αν και νομίζω με όλη του την πολιτική παρουσία ξεφτιλίζει και τη διάλεκτο και την καταγωγή του. Αλλά θα αφήσουμε αυτά, επειδή την χρησιμοποιεί και ο ίδιο ω άλοθη λεβεντιά και ειλικρίνεια και τον ντομπροσύνη. Αλλά αν δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτά. Όντω, μένουμε στα, στα πολιτικά, στι πολιτικέ επιλογέ και στο πώ ξεφτιλίζεται, καταφέρει να ξεφτιλίζεται συνεχώ κάποιο που είναι υποχρεωμένως να υποστηρίζει όλα αυτά τα εγκλήματα που ψηφίζει στην Βουλή για να μένει στην καρέκλα της Βουλής. Είναι πολύ απλό και πολύ καθαρό. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Γιώργου Παπανδρέου. Θα την καταλάβετε τώρα. Ο ένας μπόρεσε να πει τη λέξη, ο άλλος δεν κατάφερε ποτέ να πει τη λέξη. Δεν αρκεί σε καμία περίπτωση απλώς να διαχειριστούμε αυτό το momentum που είναι πανθομολογούμενο. Που είναι πανθομολογούμενο και φάνηκε από το γεγονό ότι ακόμα και εν μέσω της διαπραγμάτευσης το πρώτο τρίμηνο του 2017 είχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ημιδέντεσερατσακατ Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλά να διαχειριστούμε αυτό το momentum αλλά να το αξιοποιήσουμε αυτό το momentum. Να το πάλι το momentum. Σε αυτό θα έρθουμε στην πορεία. Τη λέξη πανθομολογούμενο την είπε ο τσίπρα. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά του τρίτου από το πρώτο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο δεν κατάφερε να την πει. Το τρίτο μνημόνιο κατάφερε να την πει, πρέπει να το... Βάλουμε να το προσάψουμε στα θετικά του Αλέξη Τσίπρα και στα στοιχεία που διαφοροποιούν έναν Τσίπρα από έναν Παπανδρέο. Που διαφοροποιούν. Το τρίτο από το πρώτο μνημόνιο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτη, μεγάλη μέρα. Σαν σήμερα πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1996. Θυμόμαστε εκείνο το συνέδριο του Πασόπου που ξεκίνησε τρει μέρε μετά με στη συγκίνηση. Κατιμούτζε. Αν θα βγει ο Άκη αν θα βγει ο Κώστα Σιμίτη. Τελικά βγήκε ο καλύτερο, ο Κώστα Σιμίτη ω πρωθυπουργό. Ο Άκη έγινε και τα υπόλοιπα τα. Γνωρίζουμε όλα. Ακολούθησε ο Άκης μια εντελώ αυτόνομη πορεία που δεν ήξερε ο Σιμίτη τι ακριβώ κάνει ο υπουργός του. Λεπτομέρειε όλα αυτά θα πει κανεί τη ιστορία. Να μείνουμε λίγο στο μεγάλο ηγέτη τη Σοσιαλιστική Δημοκρατική Παράταξη, πάνω στον οποίο ακούμπησε και εμπνεύστηκε μαζί με έναν άλλον ηγέτη τη Μεγάλη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη, ο Χρήστο Πύργη. Και η Σύρακα τη Παναγωπούλα παίρνει το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, του ανθρώπου που ενέπνευσε πολλούς από εμά σήμερα όπως σήμερα μας εμπνέει ο Αλέξης του Τσίπρας, όπως σήμερα μας εμπνέει ο Αλέξης του Τσίπρας, του Αντρέπα Πατρέου. Προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε Γεια σας Εδώ στο τέλος μια προσπάθεια κοπη πάστε αποτυχημένη προσπάθεια ο ένας να την γράψει άλλον στο μαζί θα προχωρήσουμε υπάρχουν τα κακέκτυπα Υπάρχουν οι προσπάθειε, οι κομικέ, όλε αυτέ οι προσπάθειε πάντα είναι κομικέ. Ο ετεροπροσδιορισμό πάντα είναι κομικό. Όταν δεν έχει φώτα ο ίδιο και τα δανείζει από άλλου, τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπετε και βλέπουμε και ζούμε κυρίω. Ποιο είναι ο μεγάλο ηγέτης είναι ο Ανδρέας εννοείται, αλλά θα έρθει τώρα να μα το πει η κυρία που έζησε δίπλα του τα τελευταία χρόνια. Αγρότε. Είναι στην Εκάλλη, έχουν κλείσει, ο Ανδρέας είναι στην Εκάλλη. Οι αγρότε έχουν κλείσει την εθνική. Βγαίνει, κάνει ένα διάγελμα. Ε, δεν δίνει τίποτα ουσιαστικά. Δεν δίνει τίποτα ουσιαστικά. Και έχουν όλοι αποχωρήσει. Γιατί τους άγγιξε στην καρδιά τους. Αυτό είναι η ηγέτης. Μπράβο. Αυτό είναι η ηγέτης. Εμείς θυμούμε τον, εθ... τον ηγέτη τον εθνικό ηγέτη, τον κοινωνικό ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον υπερασπιζόμαστε με, με κάθε τρόπο γιατί αυτή είναι η ιστορική ευθύνη που έχουμε απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό ο τελευταίο είναι ο Κουρουμπλή, ο οποίο αισθάνεται ότι πρέπει να υποστηρίξει και να τιμήσει τον εθνικό ηγέτη και τον κοινωνικό ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου Δικαιωμάτων. Λογικό είναι, ο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η προηγούμενη ήταν η Δήμητρα Παπανδρέου, η οποία περιέγραψε ένα περιστατικό για να αποδείξει ότι αυτό είναι ηγέτη, επειδή βγήκε, δεν του έδωσε τίποτα στου αγρότε που του ζήταγαν. Και αυτοί έφυγαν ικανοποιημένοι γιατί του είχε αγγίξει. Τα λόγια του ντόμπρου ηγέτη του είχαν αγγίξει. Το θέμα δεν είναι ότι αν αυτό είναι ο ηγέτη. Το θέμα είναι αν αυτοί ήταν αγρότε ή αν αυτοί ήταν οι αγρότε, οι οποίοι πάνε με αιτήματα και φεύγουν επειδή του γοήτευσε ο λόγο ενό ηγέτη. Το πρόβλημα δεν είναι στον ηγέτη, τον αρπακολατζή και τον λαοπλάνο και τον λαϊκιστή και τον αδίστακτο. Το πρόβλημα είναι στου άλλου που πείθονται από τέτοιου τύπου. Έγινε αυτό κάποτε, αν όπω το περιγράφει Δήμητρα. Το θέμα είναι ότι έγινε και στην πορεία με διάφορου άλλου και καλά τέτοιου τύπου. Οι ηγέτες εδώ ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα 211 208 200 σας περιμένει και αυτό ηγέτης είναι να πείτε τους καημού σα και οτιδήποτε άλλο θέλετε στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό μόλι μόλις τον είπαμε SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και νο το μήνυμα σας και όλο αυτό στο 19650 ή να στείλετε μήνυμα στην, στο mail ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι studiopapakirialfm.com GR, Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο Και μετά momentum αυτή την ωραία λέξη Είναι στο μη το λέμε από στο στο λεξικό τη χρησιμοποιεί συνεχώς Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις Δεν αρκεί απλώς να διαχειριστούμε αυτό το momentum shake, shake, shake, Να αξιοποιήσουμε το momentum shake your body like work, work, work, Το momentum Work, work, work, Επανέρχομαι όμω. Ah, αυτό είναι μαρτύριο! Πια? Πρέπει να αξιοποιήσουμε το θετικό momentum τη ελληνική οικονομία. Η δυναμική ανάκαμψη τη οικονομία, η ανάπτυξη. Δεν θα είναι για μια ακόμη φορά μια ανάπτυξη Τα ωφέλη της οποίας θα τα καρποθούν οι life, okay. life, Αλλά θα είναι ανάπτυξη, ανάπτυξη για τους λίγους life, Ανάπτυξη για τους λίγους Ανάπτυξη για τους λίγους Εγώ εκφράζω μια κοινωνία τη φτώχεια. Την προσφορά την, την ψηφίζετε και, και γίνετε φτωχότεροι, όμω στην συνέχεια. <Τιναι> Στην Εγώ εκφράζω μια κοινωνία τη τόση, μια κοινωνία πάντα η οποία περίμενα από μένα τη προσφορά. Ναι, να λέμε τι αλήθειε, ναι. Την κάναμε φτωχότερη την κοινωνία, δεν και λίγο. Δεν το έχει παραδεχθεί άλλο. Όλοι λένε θα σα κάνουμε πλουσιότερου. Ήρθανε τούτοι, το είπαν λίγο στην αρχή, αλλά μετά με τη δεύτερη εκλογή, ε, αποφασίσαμε όλοι να γίνουμε φτωχότερο και το εφαρμόζει μια χαρά με ραχδαίου ρυθμού. Πέφτουν τα βιωτικά επίπεδα, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια. Τώρα, υπάρχει μια κριτική προ τον πνευματικό κόσμο, δεν βγαίνει να μιλήσει. Βγαίνει βέβαια ο Καλίβα, βγαίνει ο Ράμφο, λένε αυτά που λένε. Προσφέρουν και αυτοί στη ψυχαγωγία του ελληνικού λαού, αλλά ο βαρύς πολιτικός πολιτικό, πνευματικό κόσμο δεν έχει βγει ακόμα. Μια φορά βγήκε η Βάνα Μπάρμπα ω εκπρόσωπο του πνευματικού κόσμου τη χώρα. Μίλησε, είπε ότι δεν γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο, ή μάλλον κάποια άλλη στιγμή είπε ότι γίνονται τελικά πράγματα σε αυτόν τον τόπο και έχει μείνει στην ιστορία. Ή έφτασε μόνο να πει τρεις λέξει και έμεινε στην ιστορία. Αυτό λοιπόν τώρα θα το έχετε στο νου σα, τη ρίση τη Βάνα Μπάρμπα. Ότι γίνονται πράγματα στον τόπο αν ακούσετε τα όσα είπα την πρόεδρο τη κυβέρνηση Γιάννη Τρακασάκη. Α σα πω εγώ τα στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο. ότι είχα μάφσει τη διομοιθενική παραγωγή κατά 10%. Ότι είχα μάφσει των επενδύσεων κατά 13%. Ότι είχα μάφσει του γενικού του τσίρου, του όγκου των γλιανικών πωλήσεων κατά 2,8%. Το ότι είχα μάφη τη ειδικέση κατανάλωση κατά 1,6%. Αυτή είναι η εικόνα που θα πει κανεί. Καλά όντω συμβαίνει να φτάσει στην Ελλάδα και όμω συμβαίνουν. Δεν αρκεί να βελτιώνονται οι αριθμοί και οι μακροοικονομικοί δείκτε. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ενώ οι άνθρωποι δυστυχούν. Μίζερο ο Αλέξης Τσίπρας Πάνω που συνέβαιναν πράγματα, σύμφωνα με τη Βάνα Μπάρμπα και τα περιέγραφε τόσο ωραία ο Γιάννη Δραγασάκης. Και ήταν από τα πράγματα που όλοι τα έχουμε βιώσει και τα νιώθουμε. Όλα αυτά που είπε, του δείκτε, του αριθμού, ο αριστερό, ο παλιό κομμουνιστή. Γιάννη Δραγασάκη έφτασε, κατίντησε να ε, ε, περιγράφει και να νιώθει πολύ καλά χρησιμοποιώντας τους αριθμούς, τους δείκτες του καπιταλισμού. Μιλάω για τον παλιό κομμουνιστή. Οπότε όλα αυτά ήρθε να μας τα αγιώσει και να μας προσγειώσει ο πάντα αληθινός Αλέξης Τσίπρας ότι ευημερούν οι αριθμοί αλλά όχι όμως και οι άνθρωποι, αυτά τα έλεγαν για τους άλλους τώρα έρχονται ως ηχό να ακουστούν και στου τορινούς. Λαός μέρος Α. Πε μου τώρα δεν άξειται να υπάρχει ένα επεισόδιο ακόμα τη ελληνία να πάει ο ολιά κάτω και πέρα στο, στο σύνταγμα. Στου παρετηθείτε; να κάνει μπουγιο, να του φέρει κόσμο ξαφνικά. Αντί και να πάω να κάνω γύρισμα. Όταν, όταν κάνω γέσμα θέλω να έχω κόσμο, όχι να αντίστοιχα κούκο. Μα εκεί θα ήταν πιο πρωί τα πράγματα. Πιο... Πολύ πιο βέβαια. Εκεί ήταν ένα ατομικό γέσμα θα το έλεγκα. <laughs> να το πω πιο σωστά γύρισμα δωματίου. Είναι σαν τη μουσική δωματίου, είναι το γύρισμα δωματίου. Θύα κούκο μπάντα. Σωστό. Δεν <laughs> <laughs> φτιάξει τον κόπο. Άξιζε, θα πριν να αποτελεί κλασικό κινού και θα Να. Μπράβο, ένα ποτήρ καθήκο, κόκκινο εκεί με, με, με τη σωλή του Τσολιά Ένα φουτεράκι στην πλάτη, ξέρω εγώ ένα πλωδερ Θα βγαζεις και το τσουλούφι από, το, από τα φρύδια του Τσολιά πάνω Ναι Τι θα ταιριάζει εκεί πέρα, κάνα μια καθαρολίτσα, κάτι Γάστρα, γάστρα, κάτι Ένα αντικολλητικό τηγάνι, μια χύτρα κρύβη, κάτι Διαβασμένο όμω έτσι, Είδε, δεν είπα τα μαλλιά του Τσολιά Είπα τα φρύδια του Τσολιά Ό Έλα, δεν μου λε, δεν τρέπεσαι τίποτα πατσαγούρα καπιτάλα. Ε, όχι. Παλιονεοφιλελε. Δεν τρέπεμε. Τον το υπονομεύει το στο παιδί, δε. Ποιο παιδί. Είναι ο που έχει σοσιαλιστικό όραμα. Ποιο παιδί. Τον Αλέξη, το μεγάλο μα αυτό έχει σοσιαλιστικό παιδί. όραμα, έλεος. Τι έλεο. πια με αυτό το όραμα, Μαλου. πόσο όραμα πια. Βεβαίω και έχουμε όραμα το σοσιαλισμό. με τα θάνατο. Αυτό ακριβώς, ναι. να είναι και να Έτσι, έτσι Εσείς, γάμια. Εμείς, ναι, το παλεύουμε. Καλημέρα σα. Γεια. Θέλω να μιλήσει κανεί με τον Αποστόλη. Εγώ, Αποστόλη. Λέγομαι Λένα Προεστάκη, σε είχα ξαναπάρει. Για, Για τον το κουρουπλή, θα ήθελα να πω ότι ο κουρουπλή δεν προλαβαίνει να πιει νερό γιατί τρέχει στι εκδηλώσει του Πατούλη. Αν τρέχει στι εκδηλώσει του πατούλι, πού να προλάβει να πιει νερό, α πούμε, και ο Πατούλη δεν προλαβαίνει να πιει νερό. Αλλά αυτό που με, με, με δημιουργεί ερωτηματικά είναι ότι γίνεται τόσο χαμό με Πατούλενα, με τον κλαρινογαμπρό πατούλι, τον τραμπούλη, και εσεί δεν το πιάνετε καθόλου στο στόμα σα γιατί Δεν αφήνει ο Χατζηλικολάου. Κάτι θα σημαίνει, ναι, έχει δίκιο. Δε, τι να πούμε τώρα. Ορίτε. Ε, δε, δε. Είναι κόντρα στα συμφέροντά μα. Άστα, άστα. Ε, ξέρω και εγώ δεν ξέρω, ναι. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Γιατί απασχολεί θέλος. πολύ ο Πατούλη, α πούμε, και δεν ασχοληόμαστε με τον Πατούλη. Άσε μα τώρα. Λίγα έχουν πει για τον Πατούλη την πατούλη να και τη χρυσή ζωή του. Άσε τώρα. Όχι τη χρυσή ζωή του. Το θέμα είναι, ναι, όμω, ο ποδηλατόδροφο. Ό,τι θέλουμε να πούμε, αγάπη, δεν μα πει, θα πούμε. Ε, μα αυτό είναι. Μα τι αυτό είναι να μα πει, θα πούμε, δεν είναι αυτό. Άλλο είναι. Έχει μπερδευτεί. Μα έχει μπερδευτεί Την πολιτική διάσταση του φαινομένου πατούλης, πατούλη Πατούλε να δεν την πιάνετε. Μα η πολιτική διάσταση Υπό, είναι η χρήση η ζωή. Η ζωή. Αυτό δεν πιάνει. Ωραία, φίλε, σήκωσε το, το τιμημένο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω. Περίμενε λίγο όμω. Την ανάπτυξη. Ν ναι, ναι, αυτό. Δεν, δεν ξέρω αν ενημερώθηκε, αλλά η κυβέρνηση λέει μετά την πολύ επιτυχημένη διαμαρτυρία του κινήματο: Παρατηθείτε. Ναι. Ετοιμάζει, λέει, στο Σύνταγμα και να μαζέψει τον κόσμο του, ξεπραγωθείτε. Όπα, εκεί Σε... πάμε κι εμεί. Άμπραυο, και δεν μου λέει. Σε τσούτσουν η διαμαρτυρία και δεν θα πάμε. Όλοι έξω. Άμπραυο, και έτοι... Όλοι έξω από τα σπίτια, όλοι έξω από τα βρακιά Α, Α, έτσι, έτσι. Καλά και σύνθημα έχω βγάλει, Ολοι είμαστε Όλοι έξω και όλα έξω. Λοιπόν πώς φίλε το τίποτα, σαν να κάτι πολύ, σαν ένα μεγάλο κατόρθωμα; Boss. If you don't know, ask <χει> Shake, shake, shake Μετά shake το το Μα ξεσκίσατε στου φόρου του λέει ο Κούτρα. Ναι, λέει ο Μιχελογεννάκη και πάει παραπέρα. Έχει καταλήξει και λέει όλα αυτά επειδή συζήτησε με τον εαυτό του. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα και φαντάζομαι και εσεί και όλοι θα θέλαμε μια κάμερα και ένα μικρόφωνο σε αυτή τη συζήτηση. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση άτακτη χρεοκοπία να γίνει τη στιγμή. Με τον εαυτό μου που κουβέντιασα τότε ήταν ότι η αναλλακτική λύση του εθνικού νομίσματο δεν είσαι πίση και η άτακτη χρεοκοπία με φοβήσει αυτό ακριβώς. Δεν θέλατε να μας όλοι εκεί να ακούγαμε αυτή τη συζήτηση με τον εαυτό του. Λαός Μέρος Β. Τώρα κάνω μια καταγγελία. Βάλει, κουκούλα, ξέρει. Λοιπόν, λέγω με Κρέτη mm -hmm. Δημήτρη καταρχά και τι μ' αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπω είναι. Κάνουμε κάτι καφάο στο Δήμο Αθηναίων. Εθελοντικά τα ζωγραφίζουμε. Έχω παρκάρει το αυτοκίνητο για να κατεβάσω τα χρώματα και με γράφουν πένω τι πινακίδε μπροστά εκεί. Μα παρακαλώ, τι να σε κάνω εγώ. Ζωγραφίζω, λέω κανονικά εδώ δίπλα. Και ο μπάτσο μπορεί να σου πει τα αρχή που μου σεγράφω και κάνω το ζωγράφο. Τι πάει να πει. Έτσι, ακριβώ, ακριβώ, αδρέφερα. Ε αυτό. Άρα τι θε τώρα. Είσαι παράνομο, είσαι παράνομο. Δεν αζωγράφει, επιτ Μη ζωγραφιά στο τοίχο τη Αθήνα. Α, παράτα μα. Έλαντε, εθελοντικά κιόλα έτσι, για το Δήμο. Δεν ξέρω τι έχει καονίσει με τον Καμίνη. Εγώ ξέρω κάτι πουλόβερ, μόνο που ράβουνε στι κολόνε. Να πάνε να ράβουνε στι κολόνε που δεν σε γράφει κανένα εκεί. Ε, αυτό θα κάνω ρε φίλε, γι' αυτό το λέω κι εγώ. Κατάλαβε γι' αυτό λε. Τι μπορεί να γίνει, ρε παιδί, μπορεί να γίνει. Ζωγράφει πινακίδε καινούριο ζωγράφο, δεν είσαι. Ζωγράφω απάνω πινακίδα καλή. Να φτιάξω δύο πινακίδε. Ε, φτιάξει, τι το συζητά. Το εγκρίνει εσύ αμπαλού. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Έμα πολύ σοβαρό. Άνδρα μα αριστερό, δεν έχει χορτάσει το τομή και ψήφισε τσίπρα. Τι να τον κάνω. Και λίγα του κάνανε. Και λίγα του κάνανε. Πού ναι, ναι. το ματήραγε, 6 μήνε, τώρα τελευταία τον βρίζει και το λέει κολοπέδι. Εντάξει, θα του περάσει άμα Είναι Έξι μήνε μόνο, ε? σιγά τίποτα. Έξι μήνε μπορεί να βρει και την προηγούμενα. Τι πάει να πει, ότι δεν τα ξαναβρείτε μετά, αφού καινούργιο δεν βρίσκεται ποτέ. Πα την παλιά να έχει το στανταράκι σου, έτσι παλιά. Μωρί καλτερίμω να σε δω ντυμένη τσολιά επάνω σε Χάρλετ Ντάβινσον και να κάνεις την Αθήνα ελληνοφρένεια. Τι στον κόσμο. Όχι φάρνω, δεν θα έρθει. Τε, δεν θα έρθει. Τε, Όλα, και τα τελευεσά και τα τέτοια τους μέσα. Άντε μωρί τρελακό, άντε μωρί τρελακό. Μπορεί να του πει γουάλτ τσολιάς. Γεια. Επειδή ιστορικά είμαστε συνδεδεμένοι με του φόρου, είμαστε η μοναδική γενιά που έχουμε δεχτεί. Να δίνουμε το 100% του εισοδήματό μα ω προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Πώ θα ξέρουμε αν θα ζήσουμε ή αν θα πεθάνουμε. Αυτό τώρα πώ μπορούμε να το πούμε, προκαταβολή στο βαρκάρι, να το πούμε, πώ να το πούμε αυτό. Ε, μπροστάτσα, ναι. Ε, μια μπροστάτσα, πώ θα περάσει απέναντι. Ξέρεις κουπί, δεν ξέρει. Μπροστάτσα, να το πούμε, κάπω έτσι. <σχε> Αλλά εδώ τώρα υπάρχει αδικία. Διότι αν έχει μεγάλη επιχείρηση και έχει τζιράρι 10.0. Ευρώ. Ο κακομοίρη ο πλούσιο θα πληρώσει το δεκαπλάσιο από το φτωχό. Μήπω πρέπει να κάνουμε στου πλούσιου μια εκδοσούλα, κάτι λέω εγώ, να μην του αδικήσουμε. Άλλο είναι εσύ που θα πάρει 1,5 και 5 χροστάρι κανένα δόση φόρο, άλλο είναι ο άλλο που τζιράρει 200 ευρώ. Yes. Εκεί το ρίχνουμε το καπιτάλι στη Έλα το βρήκα. Θάνατο το τάτσα λέγεται η προκαταβολή φόρου. Ah, Α Ναι, γεια σας, η Σουλτάνα είμαι. Λοιπόν, Αχ, μωρίς Σουλτάνα, με... δεν βαριέσαι, εγώ σε βαριέμαι. Ωραία, ε, υπάρχουν χαρίσματα, όπως... Ωραία, αλλά χαρίσματα, υπάρχουν και τα πνευματικά χαρίσματα. Ο Πάτερ κλεωμένη βλέπει την ψυχή του άλλου, όπως η Αγία... Ας τον Πάτερ Κλεωμένη, για τον άλλο πες μου, τον Παπαπούτα, που την έβγαλε στο λεωφορείο. Τον Παπαπούτα πες. Δεν μιλάς τώρα. Mm. Το φανταζόμουν. <Το <Το Και κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο. Έχουμε τι παραγγελίε όπω κάθε Παρασκευή. Αμέσω μετά Γιάννη παπαδόπουλος μαγαζίνο και στις 3.30 ηλιά να κανέλει. σα. Την Παρασκευή μη μου βάλει πάλι κανένα χάζονα από με κανένα αντιστασιακό κανένα περίεργο. Δηλαδή κόψτε το τι θα γίνει με σας? Inavallo, LP. Spot, all the oh, all oh. na I na things Monkeys. Black cage I got a love άδι ή άλλον άλλο που να πουνα Αυτό δεν είναι σάλικο εκεί <Τι Τι> Θα βάλω <Τι> δύο χρόνο. Ένα χρόνο, και... ένα χρόνο, καρβέλα θα σου βάλω βίση. Ένα <Τι> χρόνο το περισσότερο κρατάει το πάθος και γίνεται μίσος. <Τι> Το μίσο γίνεται ψέμα και αυτό είναι αγάπη. Αγάπη. Πάλι κλάψα, θα μου βάλει. Είναι λίγο κλάψα, Ναι. Είμαστε λίγο σε μηνόραια φάση. Αλλιώ σε γνώρισα, εγώ το έπα. Αλλιώ σε Ναι, αλλά ήρθε η ΣΥΡΙΖΑ μετά. ΣΥΡΙΖΑ θέλατε. πάρτε Ε, δεν καταλαβαίνω. Εμεί που είμαστε στη ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μείνει, παραμείνει άντρε. Με <laughs> την καλή έννοια βέβαια. Δεν ξέρω αν έχετε παραμείνει η ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον σα ψάχνουμε λίγο συλλεκτικού. Για την παρασκευή θα βάλεις το τραγούδι του Σαβόπουλα Άγιελος Αγιελος στο μασίνα κάπου μακριά, θα βάλεις τα Γκούπακ κυρίες. Και μετά θα βάλει αυτά που έλεγε στον πατσυνικολάο, τα καλά λόγια. Που λέει ο Σαββόπουλο είχε γλώσσα μόνο για να γλύσει. Και μετά βάλε τα ψέματα και βάλε την άλλη στροφή που λέει τα νέα που σας σέτια σε χάλεψαν αυτιά. Μα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Και το ξύει στη μέση, χτυπήκε κανένα παπαγιανόπλο Όξο, ρε! Όξο! Κακιγελά και μόνο σου. Τέλει, άρα θα έχει επιτυχία. Το βάζω. Ευχαριστώ, να σε καλά. Όπω το λέω, να σε καλά, παιδί μου. Άγγελο εξάγγελο, μα ήρθα από μακριά. Μέρκελ! Δεν ήξερε καθόλου να μιλά. Περίπου 230 νέε θέσει εργασία έχουν δημιουργηθεί. <κυρίζει> 230 νέε θέσει εργασία έχουν δημιουργηθεί <κυρίζει> και είχε γλώσσα μόνο για να γρηγηθεί. Θέλω να σα ρωτήσω, αν μετανιώσατε για εκείνο το Gowak Μέρκελ. Euh, Θα έλεγα τολμώ να το πω ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα είναι ανοιχτό μυαλί έφερε, Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ ja nie miałem alicia i chcę to ψευδιά. Gold Merkel κυρία Μέρκελ. Αποστόλη μου, άκουσα τώρα το σημίτι που έλεγε να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα της δημοκρατίας, της διαφάνειας, του σοσιαλισμού Και θυμήθηκα τον μπάγκαλο Μπορείς να το βάλει εκεί που έλεγε και προχωρούσανε μπροστά με τα λάβαρα γυναίκε από το σούλι και τα γκράβαρα. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα. Ψηλά κρατούσαν τι σημαίε και τα λάβαρα γυναίκε από το σούλι και τα γκράβαρα. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αυτό είχε και υποσημείωση η οποία έλεγε αντί μπισκότο σε ορισμένε τιμέ μπορεί να ζητήσετε καρότου. Θέλω την Παρασκευή αφιέρωση dance to the devil με Λουκά. Να τα, πού να ξέρεις αυτά. Να σε τώρα, άσε τώρα, τα Στα Bunda Bartrigger να γεννιέσαι, στα Ντεστίλ yeah. και στα Venyu. Yeah. Στα yeah. Privilegism απ' yeah. πρώτο τραπέζι. Yeah. Έχει πάει ο Τσιλιχρή στο σύννεφο. Μίλα. Καλό είναι να ακού όλε τι απόψει τη ζωή. Και εγώ του λέω. Τι απόψει, και... παιδί μου, άλλο απόψει, άλλο να ακού, Τσιλιμπίλη. Βάλε μου τη φίλη μου τη Λουκά με dance to the devil. Και πέσει όλα τα έξοδα πληρωμένα να πάμε μαζί μεί Εγώ και η Λουκά. The gates are open. Gate 1, darkness, the world of demons METANIÓŠSTE! Gate 2, my guards are watching you NĂE? O Tsipras είναι egzlimatier... Ándę sobie gyalę Maree NĂO! O egzlimatier jest Tsipras, nie znamy się, nie Gate 3, only evil lives here Ne. O Tsipras kategoruje się za eschaty, produkcja, krew mała, na to Gate 4, there's no way out Lęce? Nie μου ξίπα Nie λάθο να Gate 5 Feel the fire Παρακαλώ. κάντε λάθο. Fight and dance with the devil! Ποιος έχει διώξει το Θεό από τη ζωή του, είναι ζωντανός νεκρός. Είστε όλος ο κόσμος ζωντανή νεκρή εκεί που πάτε, είναι ο σατανικός ο δρόμος. Βάλε πάντων την Παρασκευή, Αυτούς που έχουν πει για τους πάτους Στα βαρέλια και για τα ξέφωτα Και βάλε και το μηλιόκα που λέει, Τελικά θα μας πούνε και μαλαίκες Καταρχήν πρέπει να σου πω Ότι εδώ που έχουμε φτάσει τώρα πια Τα όρια α, φορολόγηση είναι περιορισμένα Ξήνουμε δηλαδή ξημένο πάτο Να το πω έτσι Μα έχετε ξεφλουδήσει Όχι μόνο εσεί. να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να τα κάνουμε Δεν έχει πάτο το βαρέλι του δημοσίου χρέους, Αγωνιζόμαστε να αποκτήσει πάτο. Είναι, αυτό είναι γεγονό. Αλλά το βαρέλι είναι άπατο. Και λυπάμαι που το λέω. Υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι μπροστά μας. Ο δρόμος ο ανηφορικός, που βγάζει όμως στο ξέφωτο. Αυτό θα μας βγάλει σε αυτό που έχουμε πει, ένα ξέφωτο. Και να βγούμε από την περιδίνηση της κρίσης σε ένα ξέφωτο. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο. Βλέπουμε πια το ξέφωτο. Να φουκα, ποτέ, θα και Κερδίζουμε μικρές μάχες για να βγούμε στο ξέφωτο. Μαλά, μαλά. Είναι η επέτειο του Ανώτζου του Μανώλη Αναγνωστάκη. Yeah. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε το κυφιακόμι. Μπορώ να σου αποκλείσω για τη Θερμάστρα που κάθε και η Θερμάστρα κουρασμένη τόσα χρόνια έμεινε πάλι φέτο σε μια τιμητική διαθεσιμότητα από τον πόλεμο. Το αναγνωστάκι, έτσι να πρόχειρο μια και το πε. Το πήμα. Πι... Έλα, μια άλλη φορά. Κύφελα ακόμη πολύ φω να ξημερώσει. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τι μαλφία έπρεπε να σώσω. Πόσε φωλιέ νερού να συντηρήσω μέσα στι φλόγε. Θέλα ακόμη πολύ. Λύφο να όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Εβλέπα τώρα πώ ακριβένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Εβλέπα τώρα πώ ακριβένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Να συντηρήσω με μέσα στι φλόγε. Πόσε φωλιέ νερού. Να συντηρήσω με μέσα στι φλόγε. Μιλάτε, δείχνετε πλήγε αλόφρονε στου δρόμου. Μιλάτε, δείχνετε πλήγε αλόφρονε στου Καρφώσατε φώσατε εξώτε Με, με σπουδόσατε το επόρευμα η πρόβλη σα ασφαλή Η Θα πέσει η Θα πέσει πολύ Καφώσατε εξώτε Με σπουδέ φορτώσατε το επόρευμα η πρόκνο σα ασφαλή θα πέσει Τι θέλα ακόμη, ακόμη Πολύ. Λίγο να ξημερώσει. Όμω εγώ, Όμω εγώ δεν την ήτα, Όμω εγώ, Όμω εγώ την ήτα, Ευλαιπα τώρα. Ευλαιπα τώρα πω ακριμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Ευλαιπα τώρα. Ευλαιπα τώρα πω ακριμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσε νερού να συντηρήσω μέσα τις φλόγε. Πόσε νερού να συντηρήσω μέσα στι φλόγε. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγέ αλόφρονες τους δρόμου. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγέ αλόφρωνες τους δρόμου. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σα σημαίνει. Tak,